οι ανάγκες επιβάλλουν να κρατάμε τις υποδομές σε καλό επίπεδο αλλά και η δίψα του κόσμου για να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και με το εφαγονίζεστε απαιτούν νέες εγκαταστάσεις νέες υποδομές και ενθάρρυνση του κόσμου να παίρνει μέρος σε αθλήματα με τον ΔΟΠΑΡ πριν από λίγες μέρες είχαμε μια σύσκεψη με τους περισσότερους τοπικούς αθλητικούς λόγους και διαπιστώσαμε όλοι ότι τα αθλήματα δεν είναι μόνο δύο, τρία, αλλά είναι πολύ περισσότερα Χαίρομαι γιατί η κοινωνία ζητάει όλο και περισσότερα και η κοινωνία είναι διατεθειμένη να σεβαστεί αυτά που θα φτιαχτούν να τα διαφυλάξει για τις επόμενες γενιές αφού τα χρησιμοποιήσει με σεβασμό στο κεφάλαιο που απαιτείται που είναι κεφάλαιο του ελληνικού λαού και του ροδιακού λαού Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το θέμα του γηπέδου του κλειστού της Αρχαγγέλου. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται δύο-τρία χρόνια έντονα. Παραλάβαμε λίγο κενό από πλευρά σχεδίων και θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ προσωπικά γιατί με την παρουσία σας εδώ, εκτός από την... Από τον λόγο που έρχεστε, έρχεστε και για να μας δώσετε τα εργαλεία για να προχωρήσουμε, όπως λέμε, με πράξη και όχι με λόγια μπροστά.